Ιερός Νεός Παναγίας Λαοδηγήτριας, Ομιλία Πατέρα Βαρνάβα, 16-11-2009. ...και του Υιού και του το Αγίου Πνεύματος. Βασιλεύου Κουράνιε, παράκτηκε το πνεύμα τη αληθείας, του Παναχού παρόν και των πάντων πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωή χορηγός, ελευθεύει και εσκίνουσον εν ημίν και καθάρισσον ημάς από πάση σκυλίδος και ο σώσον αγαθέτες Ο που είδαμε και χθες την Εκκλησία που διαβάσαμε τον Απόστολο και το οποίο κατέχει κεντρική αξία στη πνευματική ζωή είναι ο λόγος του Αποστόλου Παύλου ότι χάρη τη εσ... Θεού εστές εσωσμένη. «Δια της πίστεως και τούτο ουκ εξ ημών Θεού το δώρον, ουκ εξέργων ή να μην καυχήσετε». Αυτός ο λόγος έχει κεντρική αξία στην πνευματική ζωή. Είναι ο οδηγός να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν είναι η μαγιά μας που μας κάνει να σωθούμε, η ικανότητά μας, η εξυπνάδα μας, αλλά η χάρη του Θεού και η προσευχή που μιλήσαμε τις προηγούμενες φορές στην ουσία είναι το άνοιγμά μας στην Χάρη του Θεού. Είναι η διαπίστωση της δικής μας αναπηρίας και ανικανότητος και η επένδυσή μας στη Χάρη του Θεού. Λοιπόν, η σωτηρία δεν προέρχεται από τα έργα μας αλλά από την Χάρη του Θεού. Για ποιο λόγο, για να μην καφιέται κανείς ότι είναι σπουδαίος και αυτή η καύχησή του τον κάνει να απομακρύνεται από τον αδελφόν του με την αίσθηση ότι υπερέχει. Εφόσον, λοιπόν, ότι έχουμε και ότι μπορούμε είναι δώρον του και το συνειδητοποιούμε αυτό εκ των πραγμάτων μας βγάζει ένα άλλο ήθο και στάση ζωής. Ο πολιτισμός η κοινωνία μας, το σύστημα καταξιώνει τους δυνατούς, καταξιώνει τους ικανούς, καταξιώνει τους επιτυχημένους, καταξιώνει τους δίκαιους. Και όταν οικοδομήσει ο καθένας μας αυτήν την ιδέα του δε τότε δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε αγαπητικά με το άλλο πρόσωπο, με τον αδελφό μας, τον οποιοδήποτε. Γιατί υπάρχει τέτοια ισχυρογνωμοσύνη στην ύπαρξή μας που μας βεβαιώνει για τα δίκαιά μας που δεν αφήνουμε χώρο για τον άλλον, για την άλλη στάση ζωής, για έναν άλλο λόγο ύπαρξης. Όπως επίσης και η ψευδέστηση ότι επιτυχάνουμε κάτι μας γεννά μία αγωνία, για ποιο λόγο, εφόσον εγώ επέτυχα κάτι και εφόσον μπορώ να πετύχω κάτι και μπορώ να σωθώ αυτό μου γεννά μία αγωνία. Σήμερα τα κατάφερα, αύριο θα τα καταφέρω και ο άνθρωπος ζει καθημερινά που είναι άγχος από τα πιο απλά πράγματα μέχρι τα πιο πνευματικά, μέχρι τα πιο σημαντικά. Ο αγχωμένος άνθρωπος έστω και για τα πιο ιερά πράγματα δηλώνει ότι είναι σε λάθος δρόμο. Η βεβαιότητα ότι με τη χάρη του Θεού σωζόμαστε και εφόσον εμπιστευτούμε τη χάρη Του, ελευθερωνόμαστε. Αυτή είναι η ελευθερία του Χριστιανού. Η ελευθερία που έχουν τα τέκνα του Θεού. Αλλά αυτή η χάρη δεν βιάζει τον άνθρωπο. Είναι η άκρα ευγένεια. Τον καλεί στον Θεό και έρχεται. Το διώγνεις και φεύγει. Επομένως, όλη η διαδικασία της προσευχής δεν είναι η κατάκτηση του Θεού, αλλά είναι η δυνατότητα να ανοιχθούμε στην χάρη Του και να πάρουμε τα δώρα. Δεν είναι ανταμοιβή αυτά που λαμβάνουμε, είναι δώρα. Και η άσκηση μας είναι να γκρεμίσουμε την ψευδέστηση της δύναμής μας και της αυτάρκειας μας και να ανοιχθούμε στον Θεό. Είναι πολύ ταπεινό το να ζητούμε και να ξέρουμε ότι δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς τον άλλον. Αυτό χρειάζεται να το δουλέψουμε μέσα στη συνείδησή μας, στην ύπαρξή μας, να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Και η μετάνοια δεν είναι τόσο μια αίσθηση ότι δεν κατάφερα κάτι. Μα και τι μπορώ να καταφέρω. Η μετάνοια είναι η αποκατάσταση της σχέσης που έχει διασαλευθεί. Η σχέση αυτή χαλάει είτε αμαρτάνω είτε κάνω αρετήν εφόσον πιστεύω ότι κέντρο είμαι εγώ. Εφόσον πιστεύω ότι η ζωή προέρχεται από εμένα. Η χαρά προέρχεται από την καρδιά μου, η οποία είναι του εαυτού μου. Επομένως η μετάνεια είναι η αναφορά μας στον Θεό, η πεποίθησή μας σε η εμπιστοσύνη μας προς τον Θεό. Αυτό που είπαμε είναι και τις πρακτικές του, τι καθημερινέ του λειτουργίε, εκφράσει, καρπούς. Βγάζει ένα άλλο ήθος. Ένας άνθρωπος που ξέρει ότι δεν είναι παλικάρι εξαιτία του. Δεν είναι δεδικαιωμένος εξαιτία του, εξαιτία της χάρη του Θεού. Και ότι αυτόν από τον οποίο είναι εξαρτόμεθα, είναι πατέρα όλων μας, μας βγάζει άλλο ήθο. Σε όλη μας τη ζωή και στις μικρότερες λεπτομέρειες. Μας αλλάζει τα φώτα. Θα δούμε λοιπόν πώς αυτή η αλλαγή που είναι κατάσταση προσευχής, που είναι κατάσταση χάριτος, λειτουργεί αυθεντικά και επιβεβαιώνει το γνήσιο τη χάριτος στην καθημερινή μας ζωή. Ιδιαίτερα δε στη συζυγία, στις σχέσεις. Να δούμε πώς υπάρχει αυτή η ισορροπία. Εμείς θεωρούμε ότι α, ένας καλός σύζυγός είναι αυτός που, δεν, που τιμάει τον συντροφό του, που δεν τον απατάει και που κάνει πέντε καθήκοντα. Αλλά αυτό είναι πολύ αφελές αν θεωρήσουμε ότι αυτό είναι σχέση και αυτό είναι αποτύπωμα, είναι καθρέφτισμα της σχέσης μας με τον Θεό. Θα δούμε δύο στοιχεία τα οποία είναι βασικά στις σχέσεις των ανθρώπων και όπου αποκαλύπτουν το χριστιανικό ήθο, το Λόγο του Θεού δηλαδή στη ζωή μας. Κάπου λέει στη Γραφή ότι αν δεν πεθάνουμε, δεν θα ζήσουμε. Δηλαδή, εάν δεν σταυρώσουμε τον εγωισμό μας, το θέλημά μας, δεν θα αναστηθούμε. Δεν θα αναστηθεί η ζωή, η χαρά, στην καρδιά μας. Λέει κάπου αλλού, εάν ο σπόρος δεν πατηθεί, δεν πέσει, δεν πεθάνει μέσα στη γη, δεν θα καρποφορήσει. Οπότε, βλέπουμε μία άλλη κεντρική θέση μέσα στο Λόγο του Θεού που μιλά για μία σταύρωση και μία ανάσταση, για έναν θάνατο και για μία ζωή. Αυτό πώς πρακτικά μπορεί να το ζηθεί ο άνθρωπος. Δεν είναι τόσο δημοφιλές, δεν είναι τόσο όμορφο να μιλεί κανείς για την έκρωση του θελήματος του για ένα σταυρό και μία θυσία. Αυτό, όμω ποια είναι η βάση του και ποιος είναι ο λόγος Δεν είναι μία τάση οδυνισμού που πρέπει να ταλαιπωρούμεθα για να πάρουμε, υποτίθεται, έναν μελλοντικό παράδεισο αλλά έχει την πρακτική του έκφραση. Όσο ο άνθρωπος, ο σύζυγος, ο φίλος, ο κάθε άνθρωπος ενδιαφέρεται μόνο για την δική του ικανοποίηση καταδικάζει τον εαυτό του σε μοναξιά. Απλό, δεν είναι αυτό. Να, να ρωτήσουμε τον εαυτό μας, για να δούμε τι λειτουργεί μέσα μας, τι υπάρχει μέσα μας. Μην πούμε ότι α, αν ειστεύουμε, κάνουμε φιλάνθρωπη. Δεν είναι κανένα νόημα αυτό, δεν είναι καμιά σημασία αυτό. Αν η βάση δεν είναι ξεκάθαρη, αν δεν είναι καθαρή στάση μέσα μας. Λοιπόν, εάν ο άνθρωπος, ο σύζυγος, ας υποθέσουμε, ενδιαφέρεται μόνο για τη δική του ικανοποίηση, είναι κατεδικασμένος σε μοναξιά. Εμείς γιατί ενδιαφερόμαστε εμείς, εμείς, τι σχέσεις είμαστε, οποιαδήποτε σχέσεις. Ποια είναι η αγωνία μας, πού έχουμε επικεντρωθεί, ποιο είναι το ενδιαφέρον μας. Τι θα δώσουμε ή τι θα πάρουμε. Τι, ποιον θα, αν θα αναπαύσουμε τον άλλο ή θα αναπαύσουμε τον εαυτό μας. Αν θα κερδίσουμε ή θα χάσουμε. Απλό είναι αυτό, πάρα πολύ απλό. «Λοιπόν, θέλουμε να κερδίσουμε ή να χάσουμε». Μα λέει κάποιος. Και τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Αν ο άνθρωπος αγωνιά να κερδίσει και να μην χάσει, δηλώνει πως είναι ένας μειονεκτικό άνθρωπος, ένας ελλειπής άνθρωπος που η καρδιά του δεν έχει πληρότητα, δεν έχει περιεχόμενο και Προσπαθεί να επενδύσει κάπου, να εξασφαλίσει κάτι από κάποιον. Προσπαθεί δηλαδή να επενδύσει σε κάποιον. Ο οποίος, στον οποίο όμως δεν θα επενδύσει για να δημιουργήσει σχέση και να δώσει και να πάρει και να εξελιχθεί, αλλά τι θα κερδίσει. Αυτός ο άνθρωπος είναι σε ασυλυμπής άνθρωπος. Μπορεί ο άνθρωπος να βγει από αυτό και να καταλάβει ότι είναι χαρά του και να δίνει. Πώς μπορεί να το κάνει αυτό. Αυτό δεν το λέει η μαθηματική λογική. Δεν μπορεί να το πει. Θα δώσω και με αυτόν τον τρόπο θα κερδίσω. Εδώ, για να μπορέσει ο άνθρωπος να αποδεχθεί αυτό το λόγο ότι δίνω και κερδίζω πρέπει να έχει ξυπνήσει κάτι άλλο μέσα του. Μια άλλη ύπαρξη, μια άλλη διάσταση ζωής, ένα άλλο πνεύμα. Αυτό είναι που ορίζει το περιεχόμενο και το όνομα ενό ανθρώπου. Για να καταλάβει ο άνθρωπος ότι όταν δίνει, κερδίζει πρέπει να έχει λάβει αυτή την εμπειρία. Να έχει την εμπειρία της καίνωσης του Σταυρού την εμπειρία της αγάπης του Θεού δηλαδή στη ζωή του. Εάν η καρδιά μας ανοιχτεί προς τον Θεό και έχουμε προσωπική σχέση, ζωντανή σχέση, προσευχητική που το περιέχουμε της προσευχής δεν είναι η πίεση του Θεού η υποβολή ετοιμάτω για να μας ικανοποιεί στις ανάγκες αλλά αυτός ο ίδιος είναι το αιτούμενο και ζητούμε τον Θεό και νιώθουμε την παρουσίαν Του και νιώθουμε ότι είναι μία προσφορά ο Θεός μέσα σε αυτήν την κίνηση του Θεού προς εμάς που βλέπουμε παρότι δεν αξίζουμε τίποτα μα τα δίνει όλα και ότι ο Θεός είναι απέραντη προσφορά είναι το άντυγμα, είναι απέραντη ευγένεια τότε καταλαβαίνουμε το νόημα της χαράς του δοσίματος. Και νιώθουμε ότι με έναν τρόπο μυστικό που δεν κατανοούμε λογικά πως αυτό που κάναμε είναι ανάγκη, αυτό που λάβαμε, αυτό που εισπράξαμε, αυτό που γίναμε αποδέκτες, είναι απέτηση των σπλάχνων μας, της καρδιάς μας να κάνουμε το ίδιο. Αυτός ο άνθρωπος είναι ο άνθρωπος που έχει εξηγηιανθεί, όχι γιατί έκανε σπουδαία πράγματα αλλά παραδέχει ότι είναι χάλια. Παραδέχθηκε ότι είναι χάλια και ζητά το έλεος του Θεού. Αλλιώς, όταν ο άνθρωπος αγωνιά να επιτύχει την δικαίωσή του με τον να λάβει αυτό που προσδοκεί είναι κατά στη μοναξή γιατί, τι κάνεις τότε, κάνεις, αποκτάς μία σχέση, ένα διάλογο με κάποιον που όμως προσεγγίζεις, τον προσεγγίζεις αυτιστικά γιατί είσαι ενκλωβισμένος στη δική σου ανάγκη. Τότε δεν έχεις πραγματική σχέση, σε μόνος. Η μόνη σχέση που έχεις είναι με το θέλημά σου, είναι με την επιθυμία σου. Δεν είναι επιθυμία ο άλλος, είναι η ανάγκη σου. Δεν είναι ελευθερία αυτό, τότε το πρόσωπο εξαντικειμενοποιείται, γίνεται πράγμα το πρόσωπο. Ποια είναι η διάκριση και πότε γίνεται ένα πρόσωπο πράγμα όταν... Υπηρετεί τη δική μας ανάγκη και το εκμεταλλευόμαστε. Τον εκμεταλλευόμαστε αυτό τον άνθρωπο. Όταν λοιπόν είναι προ το πρόσωπο, προσωπικής ικανοποίηση, ατομική ικανοποίηση, τότε το πρόσωπο γίνεται πράγμα. Και με τα πράγματα δεν μπορούμε να έχουμε σχέση. Σχέση έχουμε με τα πρόσωπα. Έτσι λοιπόν είναι καταδικασμένος αυτός ο άνθρωπος στην κατάσταση μοναξία. μοναξιάς. Για να αισθανθείς ασφαλής στην αγάπη του συντρόφου σου, του ανθρώπου σου χρειάζεται να θυσιάσεις κάτι πολύ σημαντικό, την ασφάλεια του εαυτού σου. Το να οχυρωθείς δηλαδή, εμείς τι κάνουμε. Δημιουργούμε κάποια οχυρά, ασφαλιζόμαστε γιατί δεν είμαστε σίγουροι για την σχέση, δεν είμαστε σίγουροι για την εξέλιξη των πραγμάτων, δεν είμαστε σίγουροι αν ο άλλος μας αποδεχθεί, αν μας γνωρίζει ποιοι πραγματικά είμαστε και κρύβουμε τον εαυτό μας, οχυρωνόμαστε εκεί και φτιάχνουμε διαφόρους τρόπους, διάφορα τεχνάσματα και μεθοδεύσεις για να πλησιάσουμε ανάλογο, για να ελέγχουμε τα πράγματα. Ο μεγάλο μας φόβος είναι να μην εκτεθούμε και να απορριφθούμε και χάσουμε τον έλεγχο των πραγμάτων. Όμως, για να μπορέσει ο άνθρωπος να αισθανθεί ασφαλή στην αγάπη του άλλου χρειάζεται να κάνει αυτό, το άλμα, να θυσιάσει την εξασφάλιση του. Να θυσιάσει την βεβαιότητά του. Να θυσιάσει δηλαδή το εγώ του. Τι σημαίνει όμως θάνατος, σταύρωμα του εγώ, να το προσέξουμε αυτό. Είναι λεπτή διάκριση. Δεν σημαίνει διάλυση της προσωπικότητας του ανθρώπου. Δεν σημαίνει προσβολή και θάνατο της προσωπικότητας, αλλά κάτι άλλο. Γκρέμισμα των τυχών, των προστατευτικών τυχών. Θα γκρεμίσω τα τύχη στα οποία περιχαρακώνομαι και προστατεύομαι, γιατί πότε υπάρχουν τείχη όταν ο άλλος είναι εχθρό μου. «Μα είναι εχθρός μου άλλο. άλλος, πώς μπορώ να παραδοθώ στον εχθρό μου» «Πρέπει να γκρεμίσω τα τείχη, αλλά δεν θα είμαι κάποιος άλλος, θα, είναι, θα είμαι ο εαυτός μου» Και για ποιον λόγο, αν δεν γκρεμίσουμε τις άμυνες μας δεν μπορούμε να μοιραζόμαστε τα βιώματα της ζωής Όταν δηλαδή Ξέρω ότι κινδυνεύω από κάτι σε μία σχέση και δεν εκφράζομαι, δεν εκδηλώνομαι τότε τις εμπειρίες μου δεν θα τις εκθέσω. Δεν θα έχω δυνατότητα να ακούσω τον άλλο πως πραγματικά είναι για να μπορέσει να εμβαθύνει ο ένα στην ύπαρξη του άλλου ανθρώπου και να μπορέσει να υπάρξει σχέση. Εάν βρει ο άνθρωπος έναν άλλον άνθρωπο στη ζωή του. Δεν χρειάζεται παραπάνω, έστω και ένας να βρεθεί που μπορεί να καταλάβει την κατάστασή μας και την αποδεχθεί ήδη έχουμε δυνατότητα σωτηρίας. Τι κάνει η Εκκλησία, μα τι είναι το μυστήριο της εξομολογήσεως. Αυτό το απλό πράγμα είναι ο πνευματικός, ο πατέρας της Εκκλησίας να είναι ο εκφραστή της φιλανθρωπίας του Θεού και να εκτεθούμε όπως πραγματικά είμαστε και να είναι το ίδιο ατάραχος στο πρόσωπο του Βευναϊκού Θεούς ακούγοντάς μας. Αυτή η αποδοχή και αυτή η κατανόηση βάθια λειτουργεί θεραπευτικά στον άνθρωπο. Αν μπορέσουμε λοιπόν να είμαστε αυτοί που είμαστε μπροστά σε έναν άνθρωπο και ο ίδιος μπροστά σε εμά, αληθινοί δηλαδή, αυτό θεραπεύει τον άνθρωπο, όχι μόνο την ψυχή και το πνεύμα του, αλλά και το σώμα του, πολλές φορές. Γιατί αισθανόμαστε υπάρχει κάποιο που μας αγαπά, αληθινά, υπάρχει κάποιον που αγαπούμε αληθινά, όχι γιατί είναι καλός, γιατί είναι Αυτός που είναι. Αυτό είναι η δυνατότητα θεραπείας. Η αγωνία όμως τη έκθεσης ή του φόβου να μην είμαστε ο εαυτό μας, για να γίνουμε αποδεκτοί, τότε ζούμε έναν άλλον εαυτό. Δεν ζούμε τη ζωή μας. Ε, και κάποτε θα πεθάνουμε με αυτόν τον τρόπο, με κάποιον τρόπο. Έτσι, όταν, δεν, όταν υπάρχουν οι άμυνε, δεν μπορούμε να μοιραζόμαστε και να κοινωνούμε τη ζωή, τη ζωή του άλλου. Και έρχεται κατά αυτόν τον τρόπο η μοναξιά, η αποξένωση και ο μαρασμό. Ένα στοιχείο που δείχνει αυτή την έλλειψη, αν θέλετε, στη συζυγία, κατά κύριον λόγον, αλλά και στην φιλία και σε οποιαδήποτε μορφή σχέσεως, είναι η απουσία του ενδιαφέροντο Η σχέση μετά από λίγων καιρών ερωτικής έντασης και έξαψή χάνει το ενδιαφέρον της. Πού οφείλεται, Γιατί αυτά που μας ήταν ενδιαφέροντα πλέον τα συνηθίσαμε. Άρα, ποιο ήταν το ενδιαφέρον μας, εκεί δείχνουμε και την πνευματική μας αναφορά. Είναι, το περιεχόμενο μας, πλέον μας, είναι οι αισθήσεις μόνο και η εξωτερική εμφάνιση ενός ανθρώπου, όσο όμορφος, όσο όμορφη κι αν είναι η άλλη, επειδή βαριέσαι μετά από ένα διάστημα, δεν γίνεται αλλιώς. Συνηθίζεις και δεν θέλεις κάτι άλλο. Αυτό τι σημαίνει ότι όλοι μας η αίσθηση και η επένδυση του τι είναι έρωτα ή, του, ή τι, του είναι, τι είναι χαρά το έχουμε εκφράσει σε αυτό το επίπεδο αισθήσεων. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Α, αυτό φανερώνει αυτόματα. Ποιο είναι το περιεχόμενό μας, ποια είναι η ουσία μας από αυτό το απλό πράγμα. Αν όμως μέσα μας υπάρχουν άλλοι όροι ζωής έχει αναπτυχθεί ο άνθρωπος διαφορετικά, περιμένει να ακούσει τον λόγο του άλλου ανθρώπου. Πρέπει να δει το βάθος της, του βλέμματος του. Να δει την στάση της ζωής πρακτικά πώ λειτουργεί. Να δει τι, αν έχει χαρά, αν έχει θλίψη, πώς διαχειρίζεται τη ζωή. Και τότε αντιλαμβάνεται ότι είναι κάτι πολύ σημαντικότερο η έννοια του προσώπου από το φαινόμενο. Και αυτό δείχνει μια διάθεση ενδιαφέροντο στη σχέση αλλά λε, εντάξει, μου είναι ενδιαφέρον πατέρ γιατί είναι ένα καλό άνθρωπο έχει καλοσύνη. Είναι ένα, είναι ένα, μου ενδιαφέρει πατέρ γιατί μια, έχει μια διάθεση φιλανθρωπία και νοιάζεται και για άλλου ανθρώπου. Κάνει κοινωνικό έργο. Α υποθέσουμε, πολύ ωραία, μέχρι εδώ. Όμω, εάν αυτό δεν έχει και άλλα πράγματα και ο άνθρωπος δεν εξελίσσεται, γιατί αυτό που είναι βασικό πρόβλημα τη πτώση μα είναι η στατικότητα. Δεν είμαι σε κίνηση εσωτερική. Ο άνθρωπο είναι στατικό. Αυτό σημαίνει ότι δεν λειτουργεί. Έπαυσε να λειτουργεί. Δεν έχει άλλε αγωνίε, άλλε συναντήσει. Δεν εξελίσσεται ο άνθρωπο. Εφόσον δεν εξελίσσεται ο άνθρωπος, δεν εξελίσσεται ούτε η σχέση. Η εξέλιξη η προσωπική καθρεφτίζεται στη σχέση. Και λε, δεν έχω τίποτα να πω. πω. Πω, φοβερό. δεν έχω τίποτα να πω. Ο άλλος είναι 50 χρόνια και είναι ανιακό. Έχει χπάθει πνευματικό Ατσχάιμερ. Δεν λειτουργεί τίποτα. Αυτό, το ότι δεν έχουμε ανησυχία είναι πρόβλημα. Δεν είναι άγιος κάποιος που είναι σαν ούφο. Δεν ενδιαφέρεται για τίποτα για τη ζωή. Είναι σε κατάσταση μαλθακίας. Και κατά ηθικός σε όλα. Αυτό που εκτιμά ο Θεός είναι η παλικαρδιά, πάντοτε να υψοκινδυνεύουμε την ύπαρξή μας στη σχέση μας με τον Θεό, να ρισκάρουμε, να θυσιάζουμε πράγματα στην δια, δια, διάθεση αναζήτησης. Για αυτόν τον λόγο, επειδή δεν το κάνουμε μόνοι μας, πολλές φορές η θλίψη και ο πόνος λειτουργεί σε αυτή την προοπτική. Να αυλυνθεί, να διευρυνθεί ο εσωτερικός μας ορίζοντας. Να φύγουμε από αυτή την εσωτερική στενότητα. Να αποκτούμε άλλη αντίληψη, ένα άλλο βάθος ζωής, μια άλλη εσωτερικότητα. Αυτό λοιπόν βγαίνει και στη σχέση, εκφράζεται και στη σχέση δεν κουράζεται το ένας από τον άλλον. Να δούμε λοιπόν πώς διαφυλάσσεται και πιο πρακτικά αυτή η διάσταση ζωής στην σχέση. Η κοινή λοιπόν ζωή χρειάζεται να το πούμε σαν στοιχείο που θα το κρατήσουμε δεν σημαίνει απώλεια της προσωπικής μας ζωής. Είμαι παντρεμένος. Έχω σχέση. Δεν σημαίνει ότι χάνεται η προσωπική ζωή. Η κοινή ζωή δεν είναι απορρόφηση του ενός προσώπου από το άλλο. Εάν μια σχέση δεν εμπλουτίζεται με προσωπικές εμπειρίες εκάστου προσώπου στη σχέση, γίνεται μια πτωχή και παρασιτική σχέση. Δεν εξελίσσεται η σχέση. Σε μία σύζυγε λοιπόν χρειάζεται ο κάθε πρόσωπο να εμπλουτίζεται, να έχει ένα προσωπικό χώρων και χρόνων. που αποκτά εμπειρίες ζωής. Είναι απαραίτητο λοιπόν κανείς από τους συζύγους δέστε αυτό πόσο σημαντικό και να το ρωτήσουμε τον εαυτό μας. Όσοι έχουν συζυγεία, όσοι δελειμήσουν συζυγεία και όσοι λειτουργού μέσα σε μία σχέση. Είναι απαραίτητο λοιπόν κανείς να μην έχει το αίσθημα ότι είναι άχρηστος χωρίς τον άλλον. Λείπει ο άντρα μου, λέει γυναίκα μου, δεν έχω νόημα, τι κάνω τώρα. Μου έφυγε ο εραστής μου. Είμαι άχρηστο. δεν έχω περιεχομή. Τι κάνω τώρα. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Να μην νιώθουμε άχρηστοι χωρίς τον άλλον ο άλλος ή άλλη είναι απρόσωπο αυτό, δεν είναι ο Θεός μας. Δεν μπορούμε να ζητούμε από έναν ανθρώπινο πρόσωπο την ανάπαυση που θα μας έγινε ο Θεός. Είτε αυτό είναι η συζυγία ή η φιλία ή τα παιδιά μας μπορεί να είναι. Γιατί μετά από λίγα χρόνια γάμος, συνήθως, η φιλή θεωποιεί τα παιδια μας μπορει να ειναι γιατι μετα απο λιγα χρονια γαμος συνήθω η μανα θεωποιει τα παιδια της. Ο καθένα λοιπόν από τους δύο θα πρέπει να είναι ελεύθερος να μπορεί να σταθεί στα πόδια του. Ξέρετε πόσο βασανιστικό είναι σε μια σχέση να νιώθεις ότι ο άλλος δεν ζει χωρίς εσένα ή το αντίστροφο. Να νιώθεις ότι είσαι το δεκανίκι του άλλου. Ή ο άλλος είναι το δεκανίκι σου. Δεν υπάρχει σχέση. Είναι μια άρρωστη σχέση. Ο καθένας λοιπόν θα πρέπει να είναι τόσο ελεύθερος και αυτόνομος ώστε να μπορεί να σταθείς στα πόδια του. Να αναζητήσει τι, τι σημαίνει στέκομαι στα πόδια μου, Να έχει ανεξάρτητα ενδιαφέροντα. Να έχει κάποιον χρόνο για τον εαυτό του, αν χρειαστεί. Δεν μπορεί τα ενδιαφέροντα του άντρα μου να είναι και δικά μου, τα ενδιαφέροντα τη γυναίκα και να είναι δικά μου. Πού είναι δυνατόν, Δεν είμαι άλλο πρόσωπο. Δεν έχω άλλο περιεχόμενο. Δεν έχω άλλη κλίση από τον Θεό. Δεν έχω άλλη προσωπικότητα. Ε, πώς γίνεται αυτό. Εάν γίνεται αυτό, κάποιο ψέμα υπάρχει στη σχέση. Υπάρχει ένας συμβιβασμό βόλεψης. Υπάρχει ένας συμβιβασμό να περάσουμε καλά. Αλλά νεκρονόμαστε. Οφείλει λοιπόν κανείς να ξεκαθαρισείς. Υγεία σημαίνει και προσωπική ανάπτυξη. Και προσωπικά ενδιαφέροντα. Και προσωπικές αναζητήσεις. Και προσωπικός χρόνος. Πολλά ζευγάρια. Από τα παραδείγματα που έχουμε δει. Έχουν μεγάλα προβλήματα πια κυρίως... Σε που είναι πολλέ ώρε μαζί και δουλεύουν μαζί, ιδίω. Όταν έχω κάποιο μαγαζί, κάποια βιοτεχνία, κάποιο ζαχαράκι, δεν ξέρω τι είναι αυτοί που δουλεύουν μαζί, όταν είναι πολλέ ώρε έχουν μεγάλο πρόβλημα στη σχέση του. Χρειάζεται λίγο και ο ένα να ανασάνει από τον άλλο. Δεν μπορεί. Έχει πρόβλημα ο ίδιο. Και αν πεθάνει ο ένα, τι γίνεται. Τέλειωσε η ζωή. Χαθήκαμε. Για να μπορέσει λοιπόν να έχει ισορροπία, να διαπραγματευτεί μία σχέση πρέπει να έχεις και μία ταυτότητα, να έχεις ένα πρόσωπο. Σαφέστατα, μα βεβαίως. Αν κανείς έχει ως ναρκωτικό του την φιλία για να ικανοποιεί τον εαυτόν του να καλύψει τις ελλείψεις του, δεν είναι φιλία. αλλά δεν μπορείς να έχεις και μία απόσταση, δεν γίνεται. Μα όταν έχουμε, δεν έχουμε απόσταση, δεν είμαστε και αντικειμενικοί. Γι' αυτό το λόγο, αν κάποιο, α πούμε, ο πιο κακό παιδαγωγό που μπορεί να είναι και τα παιδιά είναι οι γονεί. Όταν ταυτίζονται. Ταυτίζομαι με κάποιον συναισθηματικά και δεν μπορώ να δω καθαρά. Και, και έχω ακούσει ότι και πολλοί γιατροί δεν αναλαμβάνουν του γονεί του ή του συγγενεί του. Επηρεάζονται πάρα πολύ. Όταν είμαι κάτω από τον όλη δεν βλέπω ότι υπάρχει λίγο μακριά. Υπάρχει μια απόσταση και από τους ανθρώπους, αλλά και από την Ζωή την ίδια να κατάλαβω τι μου γίνεται να αφομοιώνω τις, τις εμπειρίες της Ζωής γιατί μια τέτοια ιδεώδης απόσταση είναι αναγκαία για να επιτευχθεί ιδεώδες πλησίασμα χρειάζεται ιδεώδες απόσταση για να υπάρχει ιδεώδες πλησίασμα αλλά με μια βασική διευκρίνηση που χωρί αυτήν είναι άκυρα όλα τα προηγούμενα εφόσον ο κάθε σύζυγος αισθάνεται ότι έχει την πρώτη θέση στην καρδιά του σύζυγου του, του συντρόφου του. Δεν είναι αυτό περιφρόνηση, είναι τιμή που έχω και προσωπικόν χρόνο. Γιατί όλα αυτά που μάζεψα σαν πληροφορίε, εμπειρίες, θα τα συνεισφέρω στις σχέση, στο ταμείο της σχέσεως. Θα τα, θα τα φέρω εδώ στη σχέση και αυτό θα εξελίξει την σχέση. Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό όμω να καταλάβουμε ότι δεν είναι απομάκρυση από την σχέση το να έχω έναν προσωπικό χρόνο, χώρο, να έχω έναν λόγο διαφορετικών ζωής εφόσον πρώτη θέση στην καρδιά μου ξεκάθαρα έχει ο σύντροφό μου και το εκφράζω αυτό. Και αυτό που τη χάνει προσωπική εμπειρία δική μου. Την στη σχέση, την φέρο στη σχέση. Θα πρέπει λοιπόν ο κάθε σύζυγος να προσπαθήσει να αναπτύξει τις ιδιότητες εκείνες που τον κάνουν τι πιο ελκυστικό, πιο επιθυμητών σύντροφων ζωής. Λοιπόν, δέστε πόσο σημαντικό είναι αυτό για να εξελιχθεί ο ανθρώπου. Δεν θεωρείται μία δεδομένη σχέση που παντρευτήκαμε πέρα στα δυο-τρία χρόνια. Οφείλει ο άνθρωπος να εξακολουθεί να προσπαθεί να γίνεται αγαπητός. Όπως ο άνθρωπος οφείλει να γίνει αγαπητός από τον Θεό με την αλλαγή ζωή του, με τον αγώνα, το προσωπικό, με την αλλίωσή του, αυτό είναι ο σεβασμός και στη σχέση. Οφείλει δηλαδή ο κάθε μέλος σε μία σχέση να φροντίζει να γίνεται αγαπη... πιο αγαπητό πιο επιθυμητό, πιο ελκυστικό όχι μόνο με την εξωτερική εμφάνιση και παρουσία αλλά και με την εσωτερική αλλαγή, διεργασία με την εξέλιξη του προσώπου Αυτό που είπαμε και στην αρχή στις σχέσεις λείπει το ενδιαφέρον λείπει και κάτι άλλο ο ενθουσιασμός λείπει η έκπληξη ο Θεός εκπλήξης μας κάμνη. Είναι Θεός εκπλήξεων. Αν έχεις προσωπική σχέση με τον Θεό, δεν είσαι βαλτωμένο σε μία βεβαιότητα, σε κάποιους κανόνες, αλλά είσαι και σε μία αναφορά προς τον Θεό που βλέπεις εκεί κάποιες εκπληξούλες που γίνονται. Υπάρχουν εκπλήξεις, ενθουσιασμοί στη ζωή μας. Όχι. Να δημιουργήσουμε. Να ψάξουμε. Να δούμε. Δεν φταίει πάντα ο άλλο που δεν μας κάνει κάτι. Φταίμε και εμεί, εμεί να δουλέψουμε πάνω σε αυτό. Πώ δουλεύουμε, Α, αυτή είναι πολύ δύσκολη εργασία, πόδινη ω διαργασία. Αυτή είναι η αλλαγή μα. Παραδείγματο χάρη. Έχουμε ένα άγχο πώ θα βγάλουμε τα οικονομικά μα. Έχουμε ένα άγχο με τα παιδιά μα. Έχουμε άγχο με κάποιε άλλε δυσκολίε. Λοιπόν, αυτό μα σπεδεύει. έχουμε άγχο υγεία. Η πρώτη κίνηση που βγαίνει, αρχίζουμε λέμε, Πώ, τι θα γίνει με το Δήμα τώρα. Τι θα γίνει με την υγεία μα, θέλετε βγάζουμε πέρα, φέρτε το χαρτί να, με, να δούμε, είναι μια πρώτη στάση. Αυτή όμω η δυσκολία μπορεί να πάρει πολλέ μορφέ. να γίνει πολύ ακραίο και βίω και αχωτικό και καταθλητικό. άλλο να κάνει έναν αγώνα με τον εαυτό του, να δει διαφορετικά τα πράγματα, να δει με σε διαξίδια πράγματα, όχι πρακτικά μόνο, και μια άλλη θεώρηση ζωή. Αυτή η θεωρηση είναι μια έκπληξη. ένα ενθουσιασμό. Εφόσον εσύ το βρήκε αυτό και πήρε ελπίδε ζωή, οφείλει μετά να το μεταδώσεις και στον σύντροφο να τον πείσει. Να του δώσει να, να το αλλάξει τα φώτα. Να το αλλάξει την κατεύθυνση ζωής, εσωτερική ζωής Αυτό είναι ποιότητα σχέσης Αυτό είναι εξέλιξη ζωής Αυτό σημαίνει έρωτας Αυτό δικαιολογεί τη συζυγία. Αλλιώ να χωρίσουν όλοι οι άνθρωποι. Τζάπα παντρευτήκαμε. παντρευτήκαμε. Εκκλησία γάμος είναι. Η σχέση με τον Χριστό είναι γάμο. Και η σχέση με κάθε άνθρωπο είναι γάμο. Γνωστό και άγνωστο. Δεν είναι περιορισμένη τη αγάπη. Γιατί? Τι σημαίνει εκκλησιαστικοποιείται η ζωή μα. Γιατί οι άνθρωποι παντρεύουν στην, στην Εκκλησία και όχι στο σπίτι του. Όταν ακούω αυτή τη σαχλαμά, αραβική, είπατε, επειδή αυτό το κοσμικό το βαριόμαστε ξέρει, μας αρέσει, σκεφτεί, μας Εμείς, και δεν μα αρέσει, σκεφτήκαμε να είναι ένα εξοκλήσει. Εμεί, ο κουμπάρο κι εσεί, να πάτε να πνιγείτε εσεί. <laughs> είναι δυνατόν! Να μιλούμε για αυτήν την αρρωστημένη έννοια ρομαντική σχέσεω ή φαντασίωση. Εκεί θα πα, στη βαβούρα, στη φασαρία, στις παρεξηγήσει και να πει: Εμεί, σαν ζευγάρι, δεν ήμα, ήρθαμε από άλλο πλανήτη. Άρρωστοι και εμεί είμαστε μέλη τη ίδια άρρωστη κοινωνία. Και ήρθαμε να σμπολιαστούμε στον χρυσό να μα εξηγιάνει και να πούμε: Η σχέση η δική μου με τη γυναίκα μου, με τον άντρα μου, δεν υπόθεση μας, διαδική, είναι υπόθεση δική μα, διαδική, υπόθεση όλη τη κοινότητα. Απλώ βρήκα έναν άνθρωπο που μου ταιριάζει για να μάθουμε να αγαπούμε την αγάπη. Να με βοηθήσει να αγαπώ όλο τον κόσμο. Όχι να με βοηθήσει πώ να εκμεταλλευτώ τον κόσμο για να αγαπούμε τα παιδάκια μα. Αυτό είναι χριστιανική σχέση. Αυτό είναι γάμο. Μην λέμε παραμυθιάλοι, λένε Απαντρευτούμε στη θεία λειτουργία. Είμαστε καλοί χριστιανοί. Δεν είχαμε και προγαμίε σχέσει γιατί θα μα τιμήσει σε εκκλησία με στεφάνια. Λοιπόν, όλη η ιστορία είναι Πώ μπορεί ο άνθρωπο να εκκλησιαστικοποιήσει στη ζωή του. Να μην είναι το άτομο του μόνο. Παντρεύεται ο κόσμος στην εκκλησία για να δηλώσει αυτό το πράγμα. Έχω έναν πρώτον άνθρωπο στην καρδιά μου που μαζί παλεύουμε να μάθουμε την ζωή. Να έχουμε εμπειρία ζωής. Να μάθουμε την αγάπη. Να μάθουμε το μυστήριο του Θεού. Να μάθουμε το μυστήριο της διακονίας. Να πολεμήσουμε το συμφέρον μας. Το πρόσωπο που, λοιπόν, αναπτύσσεται πότε σαφώς όταν ο ίδιος έχει τα προσωπικά του ενδιαφέροντα και βρίσκει την αυτοαξία του. Για παράδειγμα, κάποιος έχει κάποια ενδιαφέροντα. Έχει καλλιτεχνικά ενδιαφέροντα. Δεν μπορεί να το ατακιρώσει ο σύντροφο, μπορεί να εξελιχθεί. Να βρει την προσωπική του εκτίμηση. Αλλά με μία προσοχή. Να καταλάβει κανείς ότι η προσωπική καταξίωση δεν είναι ατομικό γεγονός. Επενδύω τον εαυτό μου πότε στις σχέσεις με άλλα πρόσωπα. Δεν γίνομαι σπουδαίος για να νιώσω την αξία μου την ατομική αλλά ό,τι και αν αποκτώ το αποκτώ χάρη τη σχέσεως, των σχέσεων, το οποιοδήποτε άλλου. Μόνο όταν κάποιος συμβάλλει στην πλήρωση τον άλλον θα αποκαλυφθούν και θα πραγματοθούν οι δικές του δυνατότητες. Οι δικές μας δυνατότητες δεν ολοκληρώνουν, δεν πραγματώνονται όταν εξελιχθούμε σε έναν τομέα. Αλλά όταν αυτό που γίναμε, αυτό που είμαστε συμβάλλει στην πλήρωση των άλλων. Δηλαδή, συμβάλλει προ όφελο τον άλλο. Προς διακονία τον άλλων. Δίνεται προς φρά προς, προς τους άλλους. Δεν είναι η κατάκτησή μου το άτομο μου, αλλά η συνεισφορά στην έννοια των σχέσεων. Τότε φαίνονται οι πραγματικές δυνατότητες του ανθρώπου. Έχουμε λοιπόν δημιουργηθεί για να προσφέρουμε στους εαυτούς, τους εαυτούς μας, στους άλλους και στον Θεό. Και όταν ζητάμε αποκλειστικά τη δική μας ζωή, καταλήγουμε να τη χάσουμε. Ή λέει κάποιος, ποιος είναι ο ζωής, Υπάρχουμε για να παίρνουμε αγάπη από τον Θεό και να δίνουμε στους άλλους. Να είμαστε δοχεία της αγάπης Του και φορείς και μεταφορείς της αγάπης Του. Γι' αυτό δημιουργηθήκαμε. Όχι να τα κρατήσουμε για τον εαυτό μας. Εάν όμως ζητούμε κάτι αποκλειστικά για τη δική μας ζωή, τότε το χάνουμε. Γι' αυτό λέει ο Κύριος, όταν θα χάσουμε τη ζωή μας, θα την κερδίσουμε. Και όταν κερδίσουμε τη ζωή μας, θα την χάσουμε. Θέλετε μέχρι εδώ να ρωτήσετε κάτι, για να πάμε παρακάτω. Ενθουσιαστεί Όταν με έναν άνθρωπο, πώς μπορεί να <σέβαια> Δεν μπορεί να κρίνει αντικειμενικά και ευτυχώ. <κοί00> Γιατί... Είπατε τέτοιο πράγμα. Αντικειμενικά. Ναι, κοιτάξτε. Ο θεωσιασμός είναι απαραίτητος γιατί έτσι όπως είμαστε χρειάζεται και ένα δόλωμα. <Κι> μπορεί να είναι τα ματάκια, μπορεί να είναι η κορμοστασιά, μπορεί να είναι τα ωραία λογάκια. Από κάτι θα την πατήσουμε. Εφόσον λοιπόν ενθουσιαστούμε τότε και δεσμευτούμε σε μία σχέση, αρχίζει μετά όλο ο αγώνα. Όταν αρχίζει μετά να αυθύρεται, να βλέπουμε τα ματά και δεν είναι τόσο όμορφα που τα βλέπαμε πριν. <Κι> δεν έχει τόσο χαρακτήρα, ότι άλλαξε. Και κάτι γίνεται. Τότε ξεκινάει όλη η διεργασία, πώς αυτά να αποκατασταθούν. Και να δούμε ότι αυτό ήταν και λίγο ψεύτικο που ενθουσιαστήκαμε, αλλά αλλιώ δεν μπορούσαμε να μπούμε στην παγίδα της σχέσης. Και χωρίς τη σχέση δεν σωζόμαστε. Για ποιο λόγο, γιατί η αμαρτία... Η, ουσία αμαρτίας, η πράξη της αμαρτίας εκφράζει με την έννοια του χωρισμού... της απομόνωσης, της μοναξιάς... η έννοια της, της σωτηρίας... Της, είναι η αποκατάσταση της ενότητας και με το Θεό και με τους ανθρώπους. Και επειδή δεν μπορούμε να το κάνουμε έτσι από μόνοι μας... δεν έχουμε την οριμότητα να το κάνουμε... Ε, βάζει ένα δόλωμα ο Θεός στη φύση μας... που είναι η ερωτική ανάγκη, η ερωτική έλξη. Και Υπάρχει αυτό λοιπόν. Όταν ο άνθρωπος βρεθεί σε μία... Δέσμευση και αρχίζει να κλονίζεται ο πρώτο ενθουσιασμό. Έχει δύο επιλογέ: ή να χωρίσει, ή να έχει και άλλο, σύντρο, άλλο έρωτα και να δουλεύει τη γυναίκα του ή τον άντρα του, ή να πει: Εγώ θα παλέψω αυτή τη σχέση να τη μεταμορφώσω, να τη μεταβάλω, να την αλλοιώσω, να την εξελίξω. Και όταν κανεί μπαίνει στη διαδικασία βαθύτερα, να γνωρίζει τον άλλον άνθρωπο, και όταν διαπιστώνει ότι αυτό που συνήθω ο κόσμο λέει η ερωτική έλξη. Καταλαβαίνει ότι από άλλο περιεχόμενο λέγεται αγάπη και καταλαβαίνει ότι ο πραγματικός έρωτας είναι η αγάπη. Ο πραγματικός έρωτας είναι να αγαπώ τον άλλον άνθρωπο. Και να το συμπονώ και να καταλάβω ότι είναι ένα κομμάτι της ύπαρξής μου. Και στη συνέχεια το λέμε, είπαμε ότι πρέπει να... αυτός ο όρος δεν είναι τόσο δόκιμος αντικειμενικά, αλλά βλέπω καθαρά, βλέπω ποιο είναι, αλλά αγαπώ αυτό τον άνθρωπο και μαζί πορευόμαστε να εξελιχθούμε. Έτσι. Είπατε ότι η δεύτερη επιλογή θα ήταν να μείνει στη σχέση για να αλλοιώσει τη σχέση, να μεταβάλει τη σχέση. Πόσο διαφορετικό είναι αυτό που να πεις ότι θα μείνω στη σχέση για να αλλοιώσω τον άλλον, να μεταβάλω τον άλλον. Τι είναι η διαφορά ανάμεσα στην ε, ε, Το επαναλαμβάνετε λίγο. Ναι, ναι. Η ναι, είπε, είπε, κυρία είπε το όνομα σας. Ε, ε, είπε, είπε ότι η δεύτερη επιλογή είναι να μείνουμε στη σχέση και να φροντίσουμε να λιώσουμε τη σχέση. Είναι διαφορετικό από το να μείνω στη σχέση και να λοιώσω τον άλλο. Είναι πολύ διαφορετικό. Μένω στη σχέση για να λιώσω τη σχέση. Να συνεισφέρω με έναν τρόπο διαφορετικό. Να εμπλουτίσω τη σχέση, να δώσω μια άλλη κατεύθυση. Και καταλαβαίνω ότι αυτό πραγματικά γίνεται όταν το πρώτο στοιχείο μπορώ να δώσω σε μια σχέση που κανείς, ε, ξεκινάει... όταν ξεκινάω μια σχέση εξαιτία τη ερωτική έλξεω, τη ερωτική έλξεω, τι ικανοποιεί ο άνθρωπο, τον εγωισμό του, τον αρκισμό του. Ο έχει πάρα πολύ εγωισμό γι' αυτό. Ένα πληγωμένο αιραστή γίνεται μανιακό, γίνεται εκδικητικό, γίνεται φθονερό και, και όλοι οι αιρετέ γίνονται μετά κατάρε. Λοιπόν, η ικανοποίηση του ναρκισισμούς. Άρα το πρώτο πρόβλημα της σχέσης είναι να μάθει ο άνθρωπος την ταπείνωση. Και η ταπείνωση όχι με την στενή χριστιανική έννοια που μας τρομάζει, με την έννοια της συγκατάβασης, της επιοίκειας, της απαντοχής, της αναγνώρισης των δικών μας φαλμάτων, των δικών μας πτώσεων. Αυτό λοιπόν σαν στάση ζωής, που έχει να κάνει με την αυτοκριτική μας, την αυτομεμψία μας... που δεν είναι ε; Όχι αυτή η κακομοιριά το κλαψούρισμα, μια παθητική στάση... που το πει «Αχ, τι χάλια, που είμαι για να έρθει αν μας αγκαλιάζει, μας χαϊδέψει». Όχι αυτό το κακομοιριστικό. αλλά αυτή η, η αίσθηση, η αγνοδρία της αναγνώρισης του προβλήματος. Αυτό λοιπόν συνεισφέρει θετικά στη σχέση. Αντιθέτω. Εάν πάμε σαν δάσκαλοι σε μία σχέση που ξέρω ο σύντροφο μου έχει αυτό το πρόβλημα αυτό λύνεται έτσι, εγώ διάβασα εκείνο εγώ μπορώ να ελέγχω τον εαυτό μου τακτοποιεί τα πράγματα αυτό, τι κάνει, πνίγει τον άλλον άνθρωπο. Γιατί αισθάνεται το άλλο ότι έχω ένα δάσκαλο, δεν έχω σύντροφο πνευματικό δεν είχα και πνευματικό βρήκα σπίτι μου. <και> άλλος μαζεύεται. Ξεκινάμε μία μειονεξία. Νιώθει μία έναν κάτι τον πλακώνει, δεν τον ελευθερώνει. Και εκτός από αυτό και αυτός ο οποίος μας είναι ο ισχυρός κρίκος στη σχέση που έρχεται να μας διδάξει, επειδή νιώθει ότι αυτός είναι υπεύθυνο της κατάστασης, θέλει επίσης, απαιτεί να έχει και αποτέλεσμα προσπάθειά του. Και όταν δεν βλέπει, αχ, πάλι δεν άλλαξε, τι τραβάγω στη ζωή μου και νιώθηκε την αποτυχία τον πιέζει και στο τέλος ταλαιπωρεί το ίδιος. Χρειάζεται λοιπόν να καταλάβουμε ότι δεν αλλάζουμε τον άλλο, Αλλάζουμε τον εαυτό μας και αυτό εμπνέει τον άλλον. Η διάθεση τώρα αυτός έχει αυτό που πρέπει να τον αλλάξω καταδικά στη σχέση. Η σχέση θα φέρει ανταγωνισμό. Θα φέρει αντιπαλότητα. Θα φέρει σύγκρουση. Να δούμε λοιπόν και μία άλλη πτυχή. Είπατε ότι η συζυγία πρέπει να έχει οφειλημιστικού ωφέλεια και η διαπονία στου γύρω και στου άλλου. Στον Θεό και στου άλλου. Όταν γίνει το μυστήριο του Οδάμου, λέει όμω στου δύο ενώνια. Δηλαδή άμα δεν έχει όρια, εκεί τι θα γίνει. Τι είπατε. Είπατε ότι η συζυγία πρέπει να έχει ε, οφέλεια και η διαπονία και στου το στο, γύρω και στο Θεό ότι το πιστήριο του γάμου ενώ είναι όλοι δύο. Δεν αποκλεί τους άλλους, είναι παρόντες. Με έναν άλλο διαφορετικό τρόπο, όχι με τον ίδιο τρόπο. Και η συζυγή ενότητα είναι μία καλλιέργεια της σχέσης και εμπειρία ζωής που με μαθαίνει να προσφέρω με διάκριση προς τους άλλους. Δεν μπορεί κάποιος να λέει εγώ είμαι επιστήμος, είμαι στο πανεπιστήμιο, είμαι πολύ καλός στη δουλειά μου βοηθώ τους φοιτητές, είμαι στο σπουδαστήριο από τις 9 το πρωί και φεύγω 8 το βράδυ και η οικογένεια μου πελαγωδρομή. Αυτό είναι ανοησία, κοντά μες στα όρια τη βλακίας αυτό. Και κρύβει πολλές ελλείψεις αυτό, πολλές αναπηρίες. Εννοούμε με τα Και δική μας επιθυμία, και δική μας επιθυμία, δέστε τώρα, να το παραλύσουμε. Η χάρη, η χάρης, είναι ο έρωτας στις ανθρώπινες σχέσεις. Μπορείς εσύ, να, εσύ, Ισηά, το, μην παρεξηγηθούμε. Να ζει έναν έρωτα. Αν δεν ταπεινωθεί σε κάποιον, το έχω ανάγκη σε θέλω, να ζω χωρί εσένα. Τι του λε, Κάθει και λε. Εντάξει, άμα θέλει, έλα δεν και πολύ ανάγκη τώρα. Είμαστε και. Κι εγώ είμαι εντάξει, αλλά τώρα και να μην είμαστε και μόνοι, το, η κοινωνία μα θέλει παντρεμένου. λες να παντρευτούμε, να φτιάξουμε έρωτα, κάνουμε έρωτα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Λε, πεθαίνω, δεν ζω χωρί εσένα. Γι' αυτό η ταπείνωση μας ικανώνει να ζήσουμε τον έρωτα του Θεού. Δεν είναι απέντωση του Θεού που θέλει να μας, κατα... να μας διαλύσει, να μας εξουθενώσει. Δεν είναι η... η ταπείνωση μια μειονεξία. Είναι αναγνώριση της πραγματικής μας ανάγκης. Να δούμε ένα άλλο πρόβλημα το οποίο υπάρχει στις σχέσεις που είναι η δυσκολία να αποδεχθούμε την διαφορετικότητα του άλλου. Εμείς θερούμε σχέση, την κλωνοποίηση. <laughs> Να γίνω άλλος σαν και εμένα, κι αν είναι διαφορετικός με προσβάλλει. Τι λένε τα παιδάκια, Εάν δεν γίνεις με την δική μου ομάδα, δεν είσαι φίλος μου». <laughs> Τι λένε τα κομματό σκύλα, «Αν δεν μπει το κόμμα μου, δεν είσαι δικός μου άνθρωπος». <laughs> Αυτό είναι ποποπο ανοριμότητα υψίστη, μεγίστη, συγγνώμη, μεγίστη ανοριμότητα. Δοκιμάζουμε τον άλλο και για να το δεχθούμε δικό μας άνθρωπο πρέπει να συμφωνούμε. Και οποιαδήποτε διαφωνία την εισπράττουμε ως απόρριψη Ως ω αφορμή σύγκρουση και πολέμου. Γι αυτό είναι σχέση. Μα σε μία σχέση οφείλει ο καθένα να είναι διακεκριμένο πρόσωπο. Δεν. Και τι γίνεται, σε μία σχέση υπάρχουν δύο ενδεχόμενα. Αν ο άλλος έχει μία άλλη άποψη, μία διαφωνία ή. Θα το δούμε όσα αφορμή σύγκρουση και πολέμου ή θα προσπιθούμε ότι δεν συμβαίνει τίποτα, δεν υπάρχει καμιά διαφορά, αρνούμεθα την πραγματικότητα και ζούμε να ψεύουμε. Συγγνώμη. Από πίσω, να στον παπά. <συγνώριο> λοιπόν, <συγνώριο> ή κάποιο τι κάνει, επειδή υπάρχει η έννοια τη ανασφάλεια που πούμε και πριν και του φόβου. Τις πολλές φορές αυτό συμβαίνει στη γυναίκα επειδή ο άντρας είναι πιο εγωιστής και έχει ελαχίστη συναισθηματική νοημοσύνη να καταλάβει όταν η γυναίκα του <Κι> γκρινιάζει ότι άργησε στο σπίτι είναι γιατί δεν την πήρε τηλέφωνο να τη πει πώς πήγαν τα παιδιά, για παράδειγμα. Δεν είναι, δεν είναι βαθύ να καταλάβει τι κρύβεται πίσω από αυτό... και η συναισθηματική νοημοσύνη είναι πλησία του μηδενό. <Κι> Τότε, μέσα σε αυτή την ανασφάλεια... αρνείται... και όταν έχει, και ο, αν ο άντρας είναι και μια δυνατή προσωπικότητα... Που και τον θαυμάζει η γυναίκα... τρέχει από πίσω να πάρει ένα κόμμα του αναγνώρισης... και αγάπης και αποδοχής. Ή υπάρχει αυτό το πρότυπο. Τότε. Η γυναίκα προσποιείται ότι δεν συμβαίνει τίποτα και συσχηματίζεται με τι ιδέε, τι απόψει, τα το ενδιαφέροντα του άντρα. Ενώ για αυτή μπορεί να μην ήταν τίποτα. Και κάνει έναν κόπο μεγάλο να συσχηματιστεί με αυτό. Και τι γίνεται, ο άντρα, ο δυνατό, μπορεί να είναι γυναίκα αντίστοιχα, μην παρεξηγηθούμε. Απορροφά την ύπαρξη του άλλου ανθρώπου, την εξουθενώνει, την καταργεί και η σχέση είναι μια χαρά, έχουμε ένωση. Λέω άλλος, μια χαρά με τη γυναίκα μου. Δεν έχουν ποτέ προβλήματα. Αφόσον σε σε διέλυσε, τι να έχει πρόβλημα. Καταργήθηκε. Υπάρχει λοιπόν ένωση εντό εισαγωγικών <coughs> με την εξαφάνιση όμως του άλλου προσώπου. Άρα, χρειάζεται να καταλάβουμε ότι η διαφορετικότητα η άλλη άποψη, η άλλη ιδέα δεν είναι προσβολή, η ένδειξη απόρριψη. <coughs> Αυτή η κατάργηση όμω, το παράδειγμα που φέρατε, όταν πει ο άνδρα ή η γυναίκα, απορροφάει το σου κουτί, το για τον άλλον, που που προτάσετε, το χάνετε, δεν είναι κάτι καλό. Πάρα πολύ κακό. Γιατί εμεί μέσα σε μια χαμένη έννοια χριστιανική αφασία και ταπίνου, λέμε, η ταπίνωση αυτό. Λέγεινε καπάτιρ μου, εγώ πάω και σε πνευματικό, πάω και στην εκκλησία και είπε, Ναι, υποτασσόμασταν του άντρε, δεν κάνω τίποτα. Αχ. Και, οι νέε γυναίκε χαλάσαν, οι παλιέ κάναμε σκύβονο κεφάλι και περούσαμε μια χαρά. Και ούτε διαζύγια είχαμε. Ναι, αλλά είναι. Τρέμουν τα χέρια, πόδια, πάρκε, ούτε τα πάντα ανέβουν. Και ευτυχώ. Και ευτυχώ που από τα 48 συνήθω με την υπάρχει και μια κλιμαχτήρια και πληρώνει λογαριασμό μαζεμένο άντρα όλων. <Κι> Του έρχεται ο λογαριασμό μετά. Τον πληρώνει κανονικά. Γιατί τότε δεν αντέχει, αρχίζει τα χίλια δυο. Αυτό δεν είναι ταπείνωση. Ταπείνωση σημαίνει τι, Να εκθέσω το πρόσωπό μου, να πω ποιο πραγματικά είμαι, ποια πραγματικά είμαι, τι θέλω, τι με ενοχλεί, τι με διαλύει και μετά κάνω υποχωρήσεις. Α δεσμεύσω ελεύθερα την ελευθερία μου. Να πω ότι αυτός είμαι, είμαι διαφορετικό, είμαι διαφορετική, αυτό με πιέζει, αυτό με στενοχωρεί, όχι με διάθεση Να δώσω στον άλλο ένα στίγμα, τι γίνεται. Και μετά, βεβαίω θα υπάρχει και η άσκηση του αυτοπεριορισμού. Γιατί εφόσον διαφυλαχθώ, διακεκριμένο πρόσωπο, δεν σημαίνει καν ό,τι θέλω. Δεν είναι μία συμπεριφορά άνευ ορίων, αλλά προσπαθεί να γίνει ένα πάντρευμα και μία σύζευξη δύο διαφορετικών προσώπων με μία όμως άσκηση περιορισμού του θελήματος χάρη του άλλου. Αλλά με αυτό που πραγματικά είμαι, όχι με αυτό που υποκρίνομαι ή με αυτό που εξαφανίζεται. Και αν γίνεται αυτό που είπατε τώρα από κάποιον, αλλά ο άλλο δεν ακολουθεί ή δεν ακολουθεί, δεν έχει συνέστηση που σπάσει έναν τίποτα. Δηλαδή κάνει κάποιε προσπάθειε τα πίσω σε απορρόφηση αυτά που είπα. από την άλλη. Δεν κάνει ασκήσει απορρόφηση. Γιατί μετά αντίπομοι ούτε σημειωθούν απορροφητήρε. Πριν θυμηθεί. Εσείς μιλάτε για μια, για μια στάση υγιή που δεν, δεν, εξαφ, δεν, δεν εγκαταλείπουμε την πραγματικότητά μας. Είμαστε αυτοί που είμαστε. Δίνουμε το στίγμα στον άλλο που είμαστε. Έτσι, και εκεί κάνουμε την αγώνα υποχώρησης, ε, αυτοπεριορισμού μας, χάρη της σχέσης. Κι άλλο δεν κάνει τίποτα. Ξεκαθαρίζουμε στον άλλο το πρόβλημά μας ότι έχουμε την εντύπωση, εμείς αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα με κάποιον τρόπο, ότι δεν υπάρχει, ε, σο... δεν υπάρχει σωστή την απόκριση. Για να δούμε, έτσι το διαλαμβάνεται κι άλλο. Το λέμε. Συνήθω δεν το λέμε αυτό. Λέμε, ε, έπρεπε να το καταλάβει. Έτσι ε, το άλλος, μετά από 10 χρόνια λέει, «Πάτερ». Του το είπες, «Ε, δεν το καταλάβει ρε, πάτερ». <συλίδε> Οφείλουμε να το λέμε κατά Συγνώμη. <συλίδε> Συγγνώμη. <συλίδε> Συγγνώμη, το πρώτο το λέμε. Μετά είναι ο τρόπος που το λέμε. Τρόπος εκεί έχει πολύ, έχει, θέλει λίγο με Έτσι. Όπω η γυναίκα το λέει στο παιδί, α το πήγε στον άντρα τη, όχι γιατί είναι παιδί ο άντρα, αλλά η γυναίκα ξέρει όταν το παιδί το καταφέρει τον άντρα, κρατάει και λίγο εγωισμό, έτσι, λίγο αυτό, ε, δεν μπορούμε να πέσουμε τελείω. Κάνουμε και ένα έτσι, λίγο να σκάσουμε τον άλλο, να πούμε και κάτι άλλο. Εφόσον λίγο ποθεί σωστά και ο άλλο εξακολουθεί να μένει στο γυνάτι του, έχουμε δύο επιλογέ. Ή χωρίζουμε, λέμε, σε κάνουμε στα σταυρό μα, θα στο μέλλον. να περάσουν με τον άλλον έναν μία ένα, τη σχέση έτσι πως το λέει, αλλά είναι κι αυτό το προσφυγεί ο νομοσύνης. Εμβαθύνω στη στις... σχέση. Εγώ ξέρω όχι, αλλά το πω με έναν τρόπο. Ναι, ναι. Ευχαριστώ για τη διευκρινήση. Όταν λέμε εμβαθύνω στη σχέση, το είπαμε προηγούμενος, δεν κάνω το δάσκαλο. Αλλά συνεισφέρω εγώ το δικό μου πρόβλημα, τη δική μου αγωνία. Σε μία σχέση, δεν βγάζουμε μόνο τα χαρίσματά μα, βγάζουμε και τα ελαττώματά μα. Ρισκάρουμε την αυτοαποκάλυψή μα. Και συνεισφέρω στη σχέση με τα ταπεινόνομαι στον νόμο και λέω και τα χάλια μου. Εμεί θεωρούμε ότι συνεισφέρουμε το να λέμε μόνο τα καλά μα. Λέμε και τι αδυναμίες μα, τι αναπηρίε μα, τι δυσκολίε μα, του φόβου μα. Συνισφέρο με ποιον τρόπο, Όχι να είμαι δάσκαλο του άλλου, να είμαι σύντροφό του, αλλά να, είμαι, να είναι ο εαυτό μου παρών. Όχι εικόνα η φαντασία, το φάντασμα του εαυτού μου, να είναι ο εαυτός μου. Καταλάβατε. <χυρ <χυρ <χυρ>. Τα διαφορετικά ενδιαφέροντα δηλαδή πώ μπορεί να ωφελήσουν. <χυρ> <university> <tos <Türk> <tos> <tos> τα διαφορετικά ενδιαφέροντα πώς μπορεί να ωφελήσουν. Μπορεί και τα ενδιαφέροντα από μόνο του να έχουν περιεχόμενο αλλά και μόνο όταν κανείς έχει κάποια ενδιαφέροντα, εμπλουτίζεται, καλλιεργείται ο ίδιος. Φανταστείτε έναν άνθρωπο ο οποίο είχε δύο ώρε, συμφώνησε με τον σύντροφό του, δύο ώρε τη βδομάδα θα λείπει το σπίτι, γιατί έχω αυτό να κάνω. Και εσύ πάνε κάπου αλλού για παράδειγμα. Ε, θα έρθει ανανεωμένο, φρεσκαρισμένο θα έρθει. Όχι μόνο για αυτά που θα άκουσε και θα μεταφέρει, αλλά και η ίδια η ύπαρξη ανανεώνεται. Πόσο όμορφο, για παράδειγμα, ένα ζευγάρι να αφήνει τα παιδιά, αν έχουν στην πεθερά, στη μαμά και να πάνε δύο μέρε κάπου. Μια φορά τη εβδομάδα να βγουν κινηματογράφους, μια ταβέρνα. Πολύ σημαντικό. Όπως εξίσου σημαντικό, πόσο όμορφο. Σε ένα ζευγάρι ο άντρας ζεπάει με τους φίλους του και η γυναίκα με τι φίλες της. Αυτό δίνει ένα πλούτο, δίνει μια ισορροπία στη σχέση. Αλλιώς υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Μα αυτοί είναι, ναι, λοιπόν, τα ενδιαφέροντα μπορούν να βοηθήσουν. Μάλλον πέρασε η ώρα, έχουμε πολλά να πούμε και δεν μας παίρνει ο χρόνο. Ε, πέρασε η ώρα. Την άλλη εβδομάδα πρώτο Θεός θα τα πούμε έτσι. Ε, κάθε μέρα έχουμε λειτουργία γιατί έχουμε 40 λειτουργο. Κάθε πρωί 7,5 με 9 έχουμε αυτή την τρέλα. Διευχόντον.